Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, ακούτε ενιστερή podcast. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη σεζόν. φανταζόμουν ότι θα ένιωθα τόσο μεγάλη ευχαρίστηση να ξανακάτσω μπροστά από ένα μικρόφωνο Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Σπύρος Φλέρμας Μπαρούνις κοντά σας για τη δεύτερη σεζόν του podcast του Νιστεριού και συγκεκριμένα για το 15ο επεισόδιο το οποίο και ακούτε αυτή τη στιγμή Καλή σας ακρόαση! Η τελευταία φορά που τα είπαμε ήταν πριν από δύο μήνε και κάτι ψηλά, δηλαδή καλό καιρό. Θέλω να πιστεύω ότι από τότε περάσατε όλοι καλά, ξεκουραστήκατε, κάνατε τα μπανάκια σα, τι διακοπέ σα, γεμίσατε μπαταρίε και είστε έτοιμοι να πέσετε ξανά με τα μούτρα στο στίβο τη εργασία. Οι περισσότεροι από εμάς έχουν ήδη αρχίσει να τρέχουν, αλλά εντάξει, αυτό είναι ζήτημα για άλλη εκπομπή. Ε, λοιπόν, οι παλιοί πάνω κάτω ξέρετε τι περιμένετε από τον Ιστεριπότκαστ. Να πω λοιπόν δύο λόγια έτσι πολύ επιγραμματικά για του καινούριου ακροατέ. Καλώ ορίσατε, καταρχά. Όπω είπα και στην εισαγωγή τη εκπομπή, με λένε Σπύρο. Ε, το νίκνε μου είναι Φλέρμαν, είμαι τελειόφτος στην Ιατρική Αθηνών και αυτό που ακούτε είναι πολύ απλά το podcast μου. Δηλαδή, μια εκπομπή που ετοιμάζω στον ε, ΜΑΚ μου κάθε δύο με τρει εβδομάδε ή όποτε έχω ελεύθερο χρόνο, εν πάση περιπτώσει. Ε, η θεματολογία του podcast είναι επικύλη ε, Ασχολούμαι με ζητήματα τεχνολογικά, ε, κοινωνικά, θέματα που γίνονται ας πούμε, αντικείμενο συζητήσεω στην ελληνική μπλογκόσφαιρα ή σε όλο το Ιντερνετ γενικότερα. Κάθε επεισόδιο ή σχεδόν κάθε επεισόδιο του podcast του Ιστεριού, πάντω, επικεντρώνεται και εστιάζει κύριο από ένα θέμα υγεία, ένα ιατρικό θέμα, το οποίο αφορά τον πολλή κόσμο. Ε, ακούστε την εκπομπή, νομίζω. Σήμερα, από τη θεματολογία που έχω ετοιμάσει, είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα εκπομπής για τον podcast, το επεισόδιο ε, Και όπω πάντα, η γνώμη σα, τα σχόλιά σα, ό,τι έχετε να πείτε, ό,τι σα άρεσε, ό,τι δεν σα άρεσε, ό,τι προτάσει για βελτιώσει έχετε να κάνετε, ε, μπορείτε να τι υποβάλετε είτε στο email τον Ιστέρι gmail.com είτε να αφήσετε ένα comment στη σελίδα της εκπομπής η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση mysterypodcast.blogspot.com Λοιπόν, χωρίς να καθυστερήσουμε άλλο πάμε να ξεκινήσουμε θεματολογία γιατί σήμερα έχουμε πολλά πράγματα. never use Αμφισβήτητα, το καλοκαίρι του 2007 είναι ένα από τα πιο γεμάτα καλοκαίρια των τελευταίων ετών όσον αφορά την ελληνική επικαιρότητα. Ε, Έγιναν πολλά πράγματα, ευχάριστα και δυσάρεστα. Είχαμε βεβαίω ε, την προεκλογική περίοδο, η οποία ξεκίνησε γρήγορα, ε, κύλησε πολύ επιθετικά και τελείωσε πριν από δύο εβδομάδε με ε, τι εκλογέ τη 16η Σεπτεμβρίου. Ε, βεβαίω, είχαμε και πολύ πιο δυσάρεστα συμβάντα από τι εκλογέ, όπω ε, για παράδειγμα τι πυρκαγιέ οι οποίε μένονταν. Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του Θέρου σε όλη την Ελλάδα, αυτή την απίστευτη φωτιά που σάρωσε όλη την ελληνική επικράτεια, ξεκλήρωσε οικογένειε, άφησε θύματα, νεκρού, τραυματίε, αφάνισε περιουσίε. Τι να πειτε, σε τέτοιε περιπτώσει τα λόγια είναι λίγα, ό,τι και να πούμε είναι υποκριτικό. Ε, μόνο να δώσουμε τι καλύτερε των ευχών μα στα θύματα, στου πυρόπληκτους, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν γρήγορα ξανά στα πόδια του. Ε, Πάντω, εκτό αυτού, είχαμε γενικότερα έτσι. Ε, πολλοί κόσμο ο οποίος πήγε διακοπές έστω για λίγες μέρες ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται συχνά τα τελευταία χρόνια ότι ο κόσμος προσπαθεί να πάει οπωσδήποτε διακοπές έστω και για λίγες μέρες και πολλής ε, μάλιστα λαός συνηθίζει να κάνει διακοπές λίγων ημερών ε, από λίγες μέρες τη φορά σε διαφορετικούς προορισμούς. Εγώ προσωπικά δεν το έκανα αυτό. Πήγα για ε, τρει εβδομάδε στο χωριό μου κοντά στην Άθπακτ. Το πέρασα καλά. Έχω γράψει τι εμπειρίε μου, φωτογραφίε, σχόλια κτλ. στο blog του νηστεριού, να μην τα ξαναλέμε. Πάντω θα με ενδιαφέρε να ακούσω και τη δική σα την καλοκαιρινή εμπειρία. Πώ περάσατε, ε, πώ βιώσατε όλο το καλοκαίρι με τι εξελίξει του κτλ. Αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε και κάποιο audio comment Έτσι να έχω γραφήσει ένα με τη γνώμη σα και να το στείλετε. Θα το παίξουμε στην επόμενη εκπομπή. Σωσοπικά πάντως πέρασα μεγάλα τράβαλα με τις ηλεκτρονικές μου συσκευές ε, καταρχάς πηγαίνοντα στο χωριό πήρα μαζί τον ε, iMac μου όπως και το τότε καινούριο μου απόκτημα ε, ένα QTEC 9000 σε ένα Pocket PC PDA που τρέχει Windows Mobile τα οποία όλα άρχισαν να καταραίουν γύρω μου και να τα παίρνω στο χέρι. Το μεν κινητό είχε πρόβλημα με, την... με το φωτισμό τη οθόνη του και με το εσωτερικό ακουστικό που βρίσκεται πάνω από την οθόνη, το οποίο δεν έπαιζε. Η κάμερα στον iMac χάλασε κατά τη διάρκεια των διακοπών, εκ των υστέρων από ό,τι θα κάει και η πλακέτα τη. Για να μην αναφέρω το γεγονό ότι δεν μπορούσα να μπω με τίποτα στο ίντερνετ από το modem το 56 το παλιό που είχα, για διάφορου λόγου, δεν θα επεκταθώ τώρα. Εν πάση περιπτώσει, φέτος το καλοκαίρι τα ηλεκτρονικά μου με αφήσανε παράλυτο, ε, γυρίζοντας εδώ πέρα στην Αθήνα φύγανε όλα για σέρβις. Για την ώρα μπορώ να πω ότι είμαστε σε καλή ε, λειτουργία, σε καλή κατάσταση, τα πάντα έχουν επανέλθει στο φυσιολογικό ρυθμό, εκτός από την κάμερα του iMac, η οποία περιμένει ακόμα να έρθει το ανταλλακτικό από το εξωτερικό. Για να μπορέσει να επισκευαστεί. Σκοπεύω αύριο μεθαύριο να επικοινωνήσω με τη System Graph, την εταιρεία που μου έχει πουλήσει τον υπολογιστή, για να δω σε κατάσταση βρισκόμαστε, γιατί έχει περάσει ένα μήνα και, και ακόμα ούτε φωνή ούτε Γυρίζοντα από τι διακοπέ και ξεκινώντα τώρα οι σχολέ, οι φοιτήσει τα ακαδημαϊκά και αυτά, είχα πάλι την ευκαιρία να τριβώ και να έτσι έρθω σε επαφή και να αλληλεπιδράσω με τα διάφορα συγκοινωνιακά μέσα σταθερή τροχιά που έχουμε στο Λεγανοπέδιο. Συγκεκριμένα θέλω να μιλήσω για το μετρό και για τον προαστιακό σιδηρόδρομο. Όσον αφορά το μετρό, ε, εντάξει, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υποθέτω ότι τη δουλειά του στην τελική την κάνει, δηλαδή εξυπηρετεί κόσμο. Αλλά παρόλα αυτά ε, έχει τεράστια μειονεκτήματα. Ε, είναι σε χειρότερη κατάσταση από ότι ήταν και σε χειρότερη κατάσταση από ότι θα μπορούσε να είναι. Ε, βλέπω συνεχώ του σειρμού να καθυστερούν, να έρχονται σε άλλα άλλων ωράρια, να σταματάνε πολλή ώρα ή να μην σταματάνε ε, καθόλου. Ε, οι φωτεινοί πίνακε στις αποβάθρες που γράφουν τα λεπτά ε, στα οποία θα έρθει ο επόμενο σειρμό, τι μισέ φορέ είναι σβιστοί. Ε, και βεβαίω το παλιό πρόβλημα το οποίο ίσχυε για την γραμμή 3 από την Εθνική Άμενα μέχρι τη Δουκή Πλαγεντία, δηλαδή ότι για κάθε σειρμό. Που φτάνει μέχρι το κήπλα ο επόμενο σταματάει στην άμυνα, συνεχίζει να παραμένει. Ε, θα έπρεπε οι κύριοι υπεύθυνοι να έχουν υπόψη του ότι πριν από αρκετού μήνε αυξήσανε την ε, τιμή του εισιτηρίου και βελτιώσει δεν έχουμε δει. Θα έπρεπε να λίγο πιο συνεπεί με το κοινό του. Βεβαίω, ε, διάβασα σε blogs και σε έντυπα κάτι το ενθαρρυντικό: ότι συζητιέται πω ε, υπάρχει πιθανότητα να επεκταθεί το ωράριο του μετρό για Παρασκευή και Σάββατο από τι 12 η ώρα που κλείνει τώρα στι 2 η ώρα. Είναι μια καλή κίνηση, αλλά και πάλι είναι ατελής και ανεπαρκής. Την γνώμη μου, την έχω εκφράσει πολλέ φορέ για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε ε, το μετρό να κλείνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ε, μάλλον λάθο. Πιστεύω ότι το μετρό θα έπρεπε να μην κλείνει καθόλου Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, και τι υπόλοιπε εργάσιμε της εβδομάδας να κλείνει τουλάχιστον στι 2 η ώρα. Αυτό γιατί ε, την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή είναι οι τρει ημέρε εβδομάδο κατά τι οποίε βγαίνουμε το βράδυ, πάμε στα κλάβ κτλ. Ε, το μετρό είναι ένα μέσο το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο, ένα μέσο το οποίο θα μας διευκόλυνε να φάνταστα, δεν θα χρειαζόταν να μπλέξουμε με αυτοκίνητα, να ψάχνουμε να βρούμε παρκάρισμα, να μπλέκουμε στο ποτηλιάρισμα, ε, τα ατχήματα τα οποία θα γινόντουσαν λόγω ποτού θα ήταν λιγότερα. Και σαφώ θα διευκολυνόμασταν όλοι περισσότερο. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο για τον οποίο ε, προφασίζονται διάφορε δικαιολογίε οι υπεύθυνοι προκειμένου να μην ενεργοποιήσουν ακριβώ αυτή τη μεταμεσονύκτια λειτουργία του μετρό. Και α είναι αργότερα τα δρομολόγια, α μην είναι κάθε 3 και 4 λεπτά όπω θα έπρεπε να είναι. Α είναι κάθε 4, κάθε 20 λεπτό, έστω κάθε μισάωρο. Είναι μια αλλαγή, την οποία, εν πάση περιπτώσει, θα θέλαμε οπωσδήποτε να γίνει γιατί εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Στην άλλη μεριά έχουμε τον προκαστιακό σιδηρόδρομο, ένα μέσο το οποίο είναι πραγματικά για κλάματα, υποτίθεται ότι θα άλλαζε ριζικά την εικόνα των συγκοινωνιών στο Λεκανοπέδιο και τελικά δεν κατάφερε τίποτα. Ε, τι εννοώ με αυτό. Την περίοδο των Ολυμπιακών, ο προαστιακός έκλεινε στις 2 ώρα το βράδυ, έχει πολλά δρομολόγια, μπορούσε να πας όπου ήθελε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σαν μέσο υποτίθεται ότι εξυπηρετεί περιοχές στις οποίες δεν φτάνει άλλο μέσο σταθερή τροχιά και ως εκ τούτου είναι πολύ χρήσιμο. Μπορεί να διευκολύνει πολύ κόσμο και όσον αφορά τις δουλειέ του, τα ψώνια του, ακόμα και τη διασκέδασή του. Τελικά... Ξεκινήσαμε να γίνονται έργα επί έργων, βελτιώσεις τις οποίες εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν τις έχω δει ποτέ. Ε, τα τελευταία δρομολόγια πήγαν από τις 2 η ώρα στις 8 η ώρα το βράδυ, αν είναι δυνατόν. Μετά πήγανε ξανά στις 11, τώρα έχουν ξαναγυρίσει προς τα πίσω. Ε, από εκεί που κυκλοφορούσαν 4 με 5 συρμοί μέσα σε 1 ώρα τώρα περνάνε μόνο 2 συρμοί την ώρα. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν συνεχώ καθυστερήσει στου σειρμού, αναβολέ στα δρομολόγια και έχει παρατηρηθεί και το εξή τραγελαφικό: να καθυστερούν σειρμοί, α πούμε, για 15 ή 20 λεπτά, και όταν τελικά έρχεται ο σειρμό, η αποβάθρα να είναι πίχτρα στον κόσμο από την αναμονή, και ο σειρμό να έχει μόνο δύο ή 3 βαγόνια και να γίνεται το αδιαχώρητο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Και είμαι πολύ απογοητευμένο από αυτό το μέσο, από τον προαστιακό, και για έναν ακόμα λόγο, πριν από κάποια ε, χρόνια, νομίζω ένα ή δύο χρόνια, ε, το Υπουργείο Συγκοινωνιών κατήργησε την κάρτα απεριορίστων μηνιαίων διαδρομών που υπήρχε, ε, η οποία επέτρεπε συγκοινωνία δωρεάν μόνο με λεωφορεία και μετρό, και πλέον η μοναδική μηνιαία κάρτα που μπορεί να αγοράσει είναι ή μόνο για λεωφορεία, ή αλλιώ είναι για λεωφορεία και συμπεριλαμβάνει όλα τα μέσα στα τροχιά, και τον προαστιακό και το τραμ. Ακόμα για κάποιον ο οποίο χρησιμοποιεί το προαστιακό, είναι τόσο αποτυχημένο και τόσο μειονεκτικό και ελαττωματικό το μέσο που πραγματικά δεν αξίζει τα λεφτά του. Και είναι πραγματικά αδικαία να υποχρεώνεται κάποιο να πληρώσει για κάτι το οποίο τελικά ποτέ δεν θα του φανεί χρήσιμο με τον έναν ή άλλο τρόπο. Ε, γενικά η κατάστασή μας με το μετρό και το προαστιακό έχει τα τη στα χάλια. Ε, δεν μπορώ να πω το ίδιο πράγμα για τον Ισαπ, ο οποίο, από ό,τι έχω παρατηρήσει, είναι σε αρκετά καλή κατάσταση όσον αφορά τα δρομολόγια του. Ε, Βεβαίω, εκεί υπάρχει το πρόβλημα με την συντήρηση των σειρμών, οι οποίοι σίγουρα χρειάζονται καθαρίσματα, βελτιώσει κτλ. Αλλά οπωσδήποτε με τον ηλεκτρικό τη δουλειά του την κάνει. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε για τον προαστιακό. Θα ήθελα να ακούσω και από αυτού του θέματο τη γνώμη σα, γιατί είμαστε πάρα πολύ που δουλεύουμε με αυτά τα μέσα και μόνο αν κινηθούμε όλοι μαζί θα μπορέσει να αλλάξει κάτι. Οι τακτικοί αναγνώστε του blog του νηστεριού σίγουρα θα είναι ενήμεροι για την ήλα που τράβηξα με το iPod Nano που είχα. Ε, θα βάλω link τη σημειώση εκπομπή για όσου δεν είναι σχετικοί, για να μην ε, πλατιάζουμε τώρα. Έτσι, πολύ επιγραμματικά, είχα ένα iPod Nano πρώτη γενιά, ε, μοντέλο του 1 GB μαύρο, το οποίο μέσα στη βδομάδα που πέρασε μου το κλέψανε μέσα στο λεωφορείο. Το να σου κλέβουν κάτι είναι πολύ άσχημο συνέστημα. Ε, περισσότερο γιατί νιώθει ότι παραβιάζεται η ιδιοκτησία σου, η προσωπικότητά σου. Ε, βεβαίως εντάξει το iPod ήταν μαζί με θήκη η οποία μου είχε γίνει δώρο από πολύ αγαπημένο πρόσωπο και μαζί με καινούργια ακουστικά για τα οποία είχα γράψει και ε, για αυτά στον ιστέρι ε, και τα οποία δεν έχουν κλείσει καλά καλά ούτε μήνα ζωής. Ε, σύνολο το πακέτο κόστιζε περίπου τα 230 ευρώ. Αλλά δεν είναι τόσο το ζήτημα το οικονομικό, όσο είναι πρώτον ε, το ξεβόλεμα, δηλαδή όταν έχει τη συσκευή σου, όταν έχει ε, οργανωθεί και έχει βολευτεί και ακούσει τη μουσική σου έτσι, το να βρίσκεσαι ξαφνικά ξέκρεμος είναι έτσι πολύ ενοχλητικό. Όπω επίση ε, υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο με τη συγκεκριμένη συσκευή, την είχα συνηθίσει, την είχα αγαπήσει. Και εν πάση όταν βρίσκεσαι ξαφνικά ξεκρέμαστο, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να το ευχηθώ σε κανέναν. Τελικά βεβαίως βρέθηκε λύση μέσα στην εβδομάδα την Παρασκευή που μας πέρασε πήγα στο mall, στα Fnac και αγόρασα από εκεί ένα iPod Nano δεύτερης γενιάς το ασημή μοντέλο των 2GB το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί στη συνείδησή μου να υποκαταστήσει το προηγούμενο μοντέλο και α είναι τεχνολογικά ανώτερο αλλά την δουλειά του την κάνει πολύ καλά και πολύ αξιοπρεπώς. Θα γράψω άμεσα μέσα στι επόμενες μία-δύο μέρες εντυπώσεις στο blog του νηστερίου για το καινούριο iPod, όπως και κάποιες σκέψεις που έχω επί του θέματος, ε, όποιος θέλει είναι τους να διαφάσει και να αφήσει ας πούμε, το σχόλιο του. Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε με το ιατρικό ε, θέμα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα, να βάλουμε ένα μουσικό κομμάτι πάντα από το Culture Music Network. Συγκεκριμένα είναι το Super Hat Lady Cop από τους Μπόχολ. Και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με την υπόλοιπη θεματολογία της εκπομπή. Γεια πάμε! Super hot lady A set of guns 38 at least and as we talked I got into trouble when I tried to show him my piece see I was thinking to myself if I, I played my cards right Stepped in the van. I heard her tell her partner, if the paddy wagon's rocking, don't come a knockin'. Super hot lady cop, mommy you're so fine. Super lady cop, I can't help myself, baby. Super hot lady cop, you catch me every time. Super hot lady cop, I'll sell super. Yeah, that was good. Uh huh. Uh huh. No. Nope. <laughs> come on one time. No. Super hot lady cop. I said super hot lady cop. You said it. I said it. Yeah, super hot lady cop. Oh, come on now. Super. Hot Σήμερα θα είναι ο θηρυοειδή αδένα και οι παθήσει του. Θα μιλήσουμε γενικά πού είναι αυτό ο αδένα, τι κάνει, ε, πώ λειτουργεί, ποιε είναι κάποιε χαρακτηριστικέ παθήσει κτλ. κτλ. Όπω πάντα, έχω βάλει στι σημειώσει τη εκπομπή και συνδέσμου, ώστε όσοι ενδιαφέρονται περισσότερα να μπορούν να διαβάσουν κάποια πράγματα παραπάνω και να ενημερωθούν σχετικά με το τι ακριβώ συμβαίνει με αυτό το πολύ σημαντικό όργανο του σώματό μα. Δύο-τρία βασικά πράγματα πρώτα απ' όλα. Ο θυρεοειδής αδένας βρίσκεται στον λαιμό, όπως όλοι πολύ καλά ξέρουμε, πάνω στον θυρεοειδή χόνδρο. Έχει δύο λοβούς, τον αριστερό και τον δεξί, και το όνομά του το παίρνει από τη λέξη θυρεός, που σημαίνει το έμβλημα το οποίο είχαν διάφοροι ευγενεί, φασιλείς πρίγκιπες και δεν συμμαζεύεται κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Ε, ουσιαστικά, ο Θεοητή Ανένα είναι ένα από του μεγαλύτερου και σημαντικότερου ενδοκρυμίνε αδένε στον ανθρώπιν σώμα. Και αυτό γιατί μέσω τη παραγωγή των θυοηδικών ορμονών, δηλαδή τη ΣΑΦ 3 και τη ΣΑΤ 4, τη τριοδοθυνική και τη τέταρτηρονίνη ή αλλιώ θυροξίνη, όπω την λέμε, μέσω αυτών των ορμόνων, λοιπόν, είναι υπεύθυνο για την καλή λειτουργία, την ισορροπία και τη ρύθμιση τη κατανάλωση ενέργεια και τη παραγωγή νέων πρωτεϊνών σε όλο τον οργανισμό. Γι' αυτό τον λόγο. Επειδή δηλαδή ο θηριοειδή εμπλέκεται στον μεταβολισμό του οργανισμού, κάθε πάθηση η οποία σχετίζεται με τον θηριοειδή έχει και τόσο κραυγαλαία κλινική εικόνα. Η δουλειά του θηριοειδού ουσιαστικά είναι να παίρνει ιόδιο από το αίμα, από την κυκλοφορία, και χρησιμοποιώντα το να συνθέτει κάποιε ορμόνε οι οποίε είναι απαραίτητε για τη ρύθμιση του μεταβολισμού. Τις αναφέραμε ήδη, είναι η θηροξίνη, ή αλλιώ ταφ-4 όπω λέγεται, και η τριοδοθυρονίνη, ή αλλιώ ταυτρία όπω τη λέμε. Ε, ο θηριοειδής παράγει τα T4 και λιγοτερο τα T3, αλλά αυτή η διαφορά δεν, ε, κάνει, ε, δεν παίζει κάποιον μεγάλο ρόλο, διότι από τις δύο ορμόνες η T3 είναι πολύ πιο δραστική και στα διάφορα όργανα ε, του ανθρωπίνου σώματος η ταφ 4 μετατρέπεται σε T3 για να είναι πιο αποτελεσματική. Εκτός από την Δε4 και την TEV3, δηλαδή τις θηροορμόνες όπως τις λέμε, ο θηροειδής είναι υπεύθυνος και για την παραγωγή της καλσιτονίνης, μιας άλλης ορμόνης η οποία έχει ασθενέστερη δράση και η οποία είναι υπεύθυνη για την μετακίνηση ασβεστίου από την κυκλοφορία του αίματος προς τα οστά, την ενίσχυση δηλαδή του σκελετού. Η καλσιτονίνη περισσότερο παίζει το ρόλο προστασίας σε περιπτώσεις όπου το ασβέστιο στα οστά πέφτει, όπως για παράδειγμα στις εγκύους, στις μητέρε, οι οποίες θυλάζουν ή σε τυλάζουν, η οστική μάζα πέφτει πολύ. Ε, και τέλο, υπάρχουν και κάποια άλλα κύτταρα ε, σε συγκεκριμένε περιοχέ του θηροειδού που λέγονται παραθυρειδεί αδένε και αποτελούν ξεχωριστού αδενικού σχηματισμού. Ε, αυτά τα κύτταρα παράγουν την παραθορμόνη, όπω την λέμε, η οποία κάνει την αντίθετη δουλειά από την καλσιτονίνη και η οποία είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά ασβεστίου από τα οστά στο αίμα με σκοπό το ασβέστιο να μένει σταθερό σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Αυτέ είναι χοντρικά οι ορμόνε οι οποίε παράγονται από τον θηροειδή και του παραθυρειδεί. Οι θηρορμόνε ρυθμίζουν και τι δύο πλευρέ του μεταβολισμού, και τον αναβολισμό και τον καταβολισμό. Δηλαδή, επιτρέπουν από τη μία μεριά στον οργανισμό να μπορεί να χρησιμοποιήσει την ενέργεια και τι πρώτε ύλε που έχει διαθέσιμε, για να μπορέσει να κατασκευάσει καινούριε πρωτενε. Με σκοπό ή να αναπτυχθεί, ή να επισκευάσει τι φθορέ που φυσιολογικά υφίσταται, αλλά και να μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια αποθηκευμένη ενέργεια που έχει, ώστε να αποκτήσει την ικανότητα να ανταπεξέλθει σε κάποια επίγουσα κατάσταση ή σε κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος. Δουλειά λοιπόν του οργανισμού είναι χρησιμοποιώντας τον θηριοειδή αδένα να κρατάει μέσα στο αίμα τις, ε, τα επίπεδα των θηρορμονών σταθερά σε ένα σημείο στο οποίο ο οργανισμός να μπορεί να έχει όσες πρώτες ύλες και ενέργεια χρειάζεται, χωρίς όμως να παραβλάπτεται η αναβολική του περιβαλλοντος δουλεια λοιπον του οργανισμου ειναι χρησιμοποιωντας τον θηριοειδη αδενα να κραταει μεσα στο αιμα τα επιπεδα των θηρορμονων σταθερα σε ενα σημειο στο οποιο ο οργανισμος να μπορει να εχει οσες πρωτες και ενεργεια χρειαζεται χωρις ομως να παραβλαπτεται η αναβολικη του ικανοτητα αυτή η ρύθμιση γίνεται μέσα από έναν ανατροφοδοτικό μηχανισμό που συμπεριλαμβάνει τον υποθάλαμο, την υπόφυση και τον θηριοειδή αδένα. Δηλαδή, όταν τα επίπεδα των θηριορμών στο αίμα είναι χαμηλά, αυτή την ελάττωση την αντιλαμβάνεται μέσω κάποιων ειδικών αισθητήρων χημικών που έχει ο υποθάλαμος. Και παράγει μια άλλη ορμόνη που λέγεται TRH. Αυτή η ορμόνη επιδρά πάνω στην υπόφυση με τη σειρά τη. Και η υπόφυση παράγει μια άλλη ορμόνη, η οποία λέγεται TSH. Αυτή η TSH απεκρίνεται μέσα στο αίμα και ταξιδεύοντας μέσω του αίματος φτάνει στα κύτταρα του θυρεοειδούς και τα διαγείρει προς παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων τα 3 και τα 4 Όταν τώρα οι ποσότητες των θηριοορμωνών γίνουν μεγαλύτερες από το φυσιολογικό, αυτό το αντιλαμβάνεται και πάλι ο υποθάλαμος και σταματάει να παράγει TRH εφόσον σταμάτησε να παράγεται TRH και η υπόφυση σταματάει να παράγει TSH. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο θυρεοειδής σταματάει να παίρνει το μήνυμα το οποίο του λέει να παράγει περισσότερες θηρορμόνες. Και με αυτόν τον τρόπο, τα επίπεδα της ΤΑΦ3 και της ΤΑΦ4 στο αίμα διατηρούνται σταθερά εκεί όπου πρέπει. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Όταν οι ποσότητες των θηροορμονών στο αίμα είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες από το φυσιολογικό, τότε έχουμε υπέρ ή υπό αντίστοιχα. Τόσο ο υπέρ όσο και ο υπό είναι πολύ εντυπωσιακέ κλινικές οντότητες με κραυγαλαία κλινικά συμπτώματα. Και αυτό γιατί οι θηροορμόνες δρούν πάνω σε κάθε κύτταρο του οργανισμού, σε κάθε όργανο του σώματος. Έτσι στον υπερθυριοειδισμό έχουμε συμπτώματα όπως καμία αντοχή στη ζέστη, μεγάλη απώλεια βάρους, υπερδιέγερση, μεγάλη τάση για ενόχληση, πολιουρία, υδρότα, δύσπνια, ναυτία, εμετό, διάρρεια, τρέμουλο καθώς και διάφορες καρδιακές αρρυθμίες. Απέναντίας, στον υπόθυρο ειδισμό έχουμε συμπτώματα όπως δυσανεξία στο κρύο, μεγάλη πρόσληψη βάρους, δυσκυλιότητα, κράπες, πόνος της αρθρώσεις, εύθραυστα νύχια και μαλλιά, οχρότητα, χαμηλή θερμοκρασία σώματος, όπως επίσης και πολλές ψυχολογικές εκδηλώσεις. Τα άτομα συγκεκριμένα τα οποία έχουν υπόθυρο παρουσιάζουν έτσι μια κατατονία, μια κατάθλιψη, μια έλλειψη για ζωή. Ε, βεβαίως τα συμπτώματα αυτά αλλάζουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και αλλάζουν και ανάλογα με τη βαρύτητα του υπερθυριοειδισμού και του υπόθυριοειδισμού. Πολλά είναι τα αίτια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν διαταραχή των επίπεδων των θυροορμωνών. Ε, ένα από τα απλούστερα είναι η έλλειψη ιωδίου στη διατροφή. Ο οργανισμό χρειάζεται ιόδιο για να παράγει ε, θειρορμόνε. Οπότε, όταν δεν τρεφόμαστε με αρκετό ιόδιο, παρουσιάζεται υποθυριοειδισμό. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαίω, η αντιμετώπιση είναι απλή. Δίνουμε ιόδιο παραπανίσιο στην διατροφή και το πρόβλημα σταματάει εκεί. Βεβαίω, η λήψη παραπανήσιων ε, ποσοτήτων ιόδίου από το φυσιολογικό μπορεί να καταστείλει την ικανότητα του θειροειδού προ παραγωγή θειρορμών και να δημιουργήσει σε έναν υγιέ άνθρωπο υποθυριοειδισμό. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχει περίπτωση κάποια κύτταρα του θηριοειδού να έχουν εξεφύγει από τον έλεγχο που φυσιολογικά υφίστανται από τον υποθάλαμο και την υπόθεση, όπω είπαμε, και να παράγουν από μόνα του ανεξέλεγκτα μεγάλε ποσότητε θηρομονών. Σε αυτή την κατηγορία ε, παθήσεων συμπεριλαμβάνεται και η τοξική οζώδη βροχοκύλη, όπω τη λέμε. Ε, αυτοί οι ασθενεί παρουσιάζουν υπερθυριοειδισμό. Η διάγνωση γίνεται ε, με λήψη αίματο και μέτρηση των επιπέδων τα 3 και τα 4 και κάποιων άλλων δικτών και ε, τελικά μπορεί να αποφασίσει ο θεράπων γιατρό εάν χρειάζεται να γίνει χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση τη ε, βροχοκύλη, του οζυδίου δηλαδή, που προκαλεί αυτή την παραγωγή θυρορμών, ή εάν αρκεί η συντηρητική αντιμετώπιση με, θυριο... με θυριοστατικά φάρμακα. Ε, αυτά τα φάρμακα είναι κάποιε ουσίες οι οποίε μπλοκάρουν την ικανότητα του θυριοειδού για παραγωγή θυρορμών και με αυτόν τον τρόπο ρίχνουν τα επίπεδα στο αίμα στι φυσιολογικέ του τιμέ. Ο θυριοειδή μπορεί επίση να είναι στόχο διαφόρων άλλων παθήσεων, τι οποίε δεν αξίζει να αναφέρουμε τώρα. Απλώ να πούμε ότι για κάποιου λόγου μπορεί τα κύτταρα του θυριοειδού να υπερλειτουργούν, όλα μαζί, σαν σύνολο. Και σε κάποιε άλλε περιπτώσει μπορεί ο ίδιο ο οργανισμό να παράγει αντισώματα και αυτοάνωσα να στρέφεται εναντίον των κυττάρων του ιδίου του θυριοειδού του. Με αποτέλεσμα να τα καταστρέφει και να μην υπάρχει επάρκεια θυρορμών στο αίμα. Ε, βεβαίως ο θυροειδής όπως είπαμε είναι ένα από τα όργανα που εμπλέκονται στη ρύθμιση του μεταβολισμού παίζουν ρόλο και ο υποθάλαμος και η υπόφυση αυτά τα αναφέραμε ήδη γι' αυτό το λόγο εάν υπάρχει κάποια άλλη πάθηση η οποία επηρεάζει αυτά τα άλλα όργανα και πάλι θα έχουμε δυσλειτουργία όσον αφορά για παράδειγμα εάν η υπόφυση δεν υπακούει σωστά στις εντολές που δέχεται από τον υποθάλαμο και δίνει λάθος εντολές στον θηροειδή ή εάν ο υποθάλαμος δεν μπορεί να καταλάβει σωστά τα επίπεδα των θηρορμονών στο αίμα και δίνει λάθος εντολές στην υπόφυση το τελικό αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι ο θυρεοειδής παίρνει λάθος εντολές όσον αφορά την τάφ 3 και την τάφ 4 που πρέπει να συνθέσει και φυσικά το αποτέλεσμα είναι ξανά υπέρ- ή υπόθυροι ειδισμό. Οι ειδικοί γιατροί ε, για τη διάγνωση και τη θεραπεία τέτοιων παθήσεων είναι οι ενδοκρινολόγοι βεβαίω, οι οποίοι ασχολείται και με όλου του ενδοκρινεί αδένα του οργανισμού. Ε, αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ σαν συμπέρασμα είναι ότι ο υπέρθυροι ειδισμό και ο υπόθυροι ειδισμό σαν κλινικά σύνδρομα είναι πολύ εντυπωσιακά. Η αλλαγή που φαίνεται πάνω στο σώμα, πάνω στη συμπεριφορά, πάνω στην λειτουργία και την κίνηση του ασθενού είναι κραυγαλέα. Αλλά τα αίτια τα οποία μπορούν να εμφανίσουν αυτά τα συμπτώματα είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό το λόγο, όποιο παρουσιάζει τέτοια συμπτώματα, καλό είναι να παραπέμπεται και σε έναν ενδοκρινολόγο για περαιτέρω έλεγχο. Τέλο, υπάρχουν και οι όγκοι του θηροειδού. καλοήθεις και κακοήθη. Ε, δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση γιατί είναι πολύ μεγάλη. Απλώ θέλω να πω ένα πράγμα, mm. ότι οι όγκοι του θηροειδού διακρίνονται όλοι σε θερμού και ψυχρού, ή όπω αλλιώ λέμε παραγωγικού ή μη παραγωγικού, ή αλλιώ τοξικού ή μη τοξικούς. Οι θερμοί, οι παραγωγικοί, οι τοξικοί όγκοι του θυρεοειδούς έχουν το χαρακτηριστικό ότι τα κύτταρά τους μπορούν να παράγουν και παράγουν ε, τα 3 και τα 4. Με αποτέλεσμα, όσο μεγαλώνει ο όγκος, είτε είναι καλοήθις, είτε είναι κακοήθη, να παρουσιάζει ο ασθενής υπερθηριοειδισμό. Απ' την άλλη μεριά, οι ψυχροί όγκοι η μη παραγωγικοί ε, δεν παράγουν ποσότητες θηριορμονών με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην παρουσιάζει υπερθυριοειδισμό ίσως να παρουσιάσει υποθυριοειδισμό εάν ο όγκος αναπτυχθεί πολύ και αντικαταστήσει μεγάλη ποσότητα από τον όγκο του θυριοειδούς αδένα. Ε, και πάλι αυτά είναι ε, χαρακτηριστικά τα οποία τα βλέπουμε με ειδική εξέταση το σμυθιρογράφημα θηριοειδού, στην οποία περίπτωση δίνουμε ιόδιο ραδιενεργό ε, στον ασθενή. Το ιόδιο πηγαίνει στο θηριοειδή αδένα και βλέπουμε ποιε περιοχέ του αδένα το προσλαμβάνουν και ποιε όχι. Οι περιοχέ που το προσλαμβάνουν λέγονται θερμές περιοχές Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε εάν ένα όγκο είναι θερμό ή ψυχρό. Ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθούμε άλλο. Ε, νομίζω ότι έχουμε καλύψει το θέμα. Το τελικό συμπέρασμα. Αν κάποιο αισθάνεται υπερβολικά μεγάλη κόποση ή ευερεθιστότητα, ε, εάν κάποιο αισθάνεται ότι το βάρο του αλλάζει ριζικά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εάν κάποιο αισθάνεται ότι όλη η διάθεσή του αλλάζει, καλό θα ήταν να πάει σε κάποιον παθολόγο για να τον παραπέψει σε ενδοκρινολόγο και να ρίξει και μια ματιά στον θηριοειδή του. Ε, δεν είναι κάτι το ανισχυτικό. Πολλοί έχει έχουν θηριοειδοπάθει και με τι σύγχρονε θεραπείες σχεδόν τα πάντα αντιμετωπίζονται. Έχω ήδη βάλει συνδέσμους στα show notes τη εκπομπής, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να διαβάσει περισσότερα στο ίντερνετ. στα 37,5 λεπτά εκπομπής νομίζω θα σταματήσουμε κάπου εδώ πέρα γιατί και ο Μιλών είναι χαραματιανός αύριο το πρωί και δεν μας παίρνει. Λοιπόν, πάμε για αποφώνηση. Λοιπόν, πώς <ΣΣ> σας φάνηκε το πρώτο επεισόδιο. Ωκ, okay, εντάξει, ναι, ξέρω, ήταν λίγο μεγάλη εκπομπή και κούρασε. Τι να κάνουμε, Καθαρή και δύσκολη. Τέλος πάντων, ε, πριν το καλοκαίρι, πριν τι διακοπέ, είχα δώσει την υπόσχεσή μου ότι το Ιστέρι Podcast δεν θα σταματούσε εκεί πέρα. Ε, θα συνέχισε και αυτή την υπόσχεση σκοπεύω να την τηρήσω. Και ξεκινάω να την υλοποιώ από σήμερα με αυτό το 15ο επεισόδιο του. Είναι το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου εκπομπών. Ε, θέλω να πιστεύω ότι σα άρεσε. Θέλω ξανά να καλωσορίσω του νέου ακροατέ. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλά podcasts στον ελληνικό χώρο σταματάνε νωρίς γιατί οι δημιουργοί του ε, χάνουν την όρεξή τους. Εγώ προτιμάω να το βγάζω λίγο πιο άρεα, αλλά κάθε φορά που έχω επεισόδιο, να έχω κάποια πράγματα να πω και να έχω μια συγκεκριμένη θεματολογία. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Είμαι ο Σπύρος Φλέρμαντς και ήταν το 15ο επεισόδιο του podcast του Νηστεριού. Θα τα πούμε κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια χαρά!